Κεφάλαιο Γ Σελίδα 614 Στοιχί 1 ω 20. Οι Ιουδαίοι και οι δολολάτρε έχουν ανάγκη δικαιώσεω. 1. Αλλά αν τα προσόντα που ζητεί ο Θεό είναι εσωτερικά και ημ μπορεί να έχει ταύτα και ένα εθνικό ευσυνείδητο, τότε λοιπόν ποιο είναι το πλεονέκτημα κατά το οποίο ο Ιουδαίο υπερτερεί των εθνικών ή ποια φέρει περιτομή. 2. Το πλεονέκτημα είναι πολύ υποπά σαν έποψη. Πρώτον, μεν και κυριότερον πλεονέκτημα είναι ότι οι Ιουδαίοι εκρίθησαν άξι να τους ο Θεός στας υποσχέσεις του εμπιστευτεί ο Θεό στι υποσχέσει του. 3. Το προνόμιο δε αυτό του να κατέχουν αυτήν την επαγγελία και υποσχέσει του Θεού δεν εξεμυδενίστη. Διότι τι σημαίνει αν μερικοί από του Ιουδαίου έδειξαν απιστία, Μήπω η απιστία τον θα καταργήσει την αξιοπιστία και την φιλαλήθεια του Θεού. Τέσσερα. Μη γέννητο να είπε κανείς ότι είναι ποτέ δυνατόν να φανεί ο Θεός αναξιόπιστος και αθετητής των υποσχέσεων Του. Ας αποδεικνύεται δε από τα πράγματα ο Θεός αξιόπιστος ή στους λόγους Του, κάθε άνθρωπος δε ασυνεπείς και ψεύστης σύμφωνα με Εκείνο που έχει γραφεί στους ψαλμούς. Για να αποδειχθεί ο Θεέ δίκαιο ή στους λόγους σου και τι υποσχέσει σου και να νικήσεις όταν οι άνθρωποι σε κρίνουν. 5. Εάν όμως σύμφωνα με τους λόγους αυτούς του Δαβίδ, η δική μας απιστία και δικία αναδεικνύει υπερηφανώς την αλήθεια και το φιλοδίκαιον του Θεού, τι θα είπω Μήπω μήπως είναι άδικος ο Θεός ο οποίος οργίζεται αντίον μας για την αδικία μας τάφτην, ομιλώ όπως θα εσκέπτεται και θα ομίλει άνθρωπος. 6. Μη γέννητο ποτέ να είπω άδικον των Θεών. Διότι εάν ο Θεός αδίκως οργίζεται εναντίον της απιστίας και αδικίας μας, τότε πώς θα κρίνει και θα δικάσει την όλην ανθρωπότητα? 7. Διότι τότε κάθε αμαρτωλός θα μπορούσε να είπε: «Εάν η φιλαλήθεια και αξιοπιστία του Θεού απεδείχθη προς δόξαν Του, μεγάλη με την ειδική μου αμαρτίαν και ασυνέπειαν, γιατί πλέον και εγώ δικάζομαι ως αμαρτωλός» 8. Και μήπω. Καθώ μα σηκωφαντούν και καθώ ισχυρίζονται μερικοί ότι δήθεν λέγομαι νυμίε, θα κάμαμε τα κακάδια να έρθουν τα αγαθά, αλλά των συκοφαντών αυτών η καταδίκη και η κόλαση είναι δικαία. 9. Ποιον λοιπόν είναι το συμπέρασμα, Υπερτερούμενα από ηθική έποψη εμείς οι μίση Ιουδαίοι του εθνικού, Καθόλου, Διότι κατηγορήσαμε προηγουμένω και Ιουδαίου και Έλληνε ότι όλοι είναι υπό το κράτο τη Αμαρτία. 10. 11. Καθώ έχει γραφεί στου ψαλμού, ότι δεν υπάρχει δίκαιο ούτε ένα. Δεν υπάρχει κανεί που να έχει διάνοια καθαράν από τον σκοτισμό τη Αμαρτία και ικανή να εννοεί την ηθική και θρησκευτική αλήθεια. Δεν υπάρχει κανεί που να ζητεί με πόθον να γνωρίσει τον Θεόν. 12. Όλοι παρεξετράπησαν από τον δρόμο τη αρετής, συγχρόνω δε και ξαχριώθησαν. Δεν υπάρχει κανεί που να ενεργεί το αγαθόν. Δεν υπάρχει ούτε ένα. 13. Τάφος ανοιχτό έτοιμο να καταπεί άλλων νεκρών των πλησίων, είναι ο λάρινγκς των ανθρώπων αυτών. Μετασγλώσσες των ομίλουν δολίως και έκρυπταν εις γλυκείς λόγους κακούργους σκοπούς. Δηλητήριον του φιδιού, που λέγεται ασπής, είναι κάτω από τα χίλι των. 14. Των ανθρώπων αυτών το στόμα είναι γεμάτον από λόγου κατάρας κατά του Θεού και από δηλητήριον πικρίας κατά των άλλων. 15. Καθώς δέ και ο Ισαίας λέγει: Τα πόδια των τρέχουν γρήγορα δια να και να χύσουν αίμα. 16. Ίσους δρόμους των και ίσα πράξεις των σπείρουν συντρίμματα και δυστυχίαν δια των πλησίων. 17. βίων δε ειρηνικών και δια των εαυτών τους... και δια τους άλλους δεν εγνώρισαν. 18. Δεν υπάρχει φόβος Θεού εμπρό στα μάτια τη ψυχής των. 19. δε ότι και αυτά, και όσα άλλα λέει ο νόμος τη Παλαιάς Διαθήκης, τα λέγει σε εκείνους που διετέλουν υπό τον νόμον και διευθύνονται από Αυτόν, δηλαδή στου Ιουδαίους, για να βουλωθεί έτσι κάθε στόμα και για να γίνει όλος ο κόσμος υπόλογος και υπόδικος ενώπιον του Θεού. 20. Είναι δε υπόδικος όλος ο κόσμος, διότι είναι αδύνατο να τηρήσει ο άνθρωπος επακριβώς όλων των νόμων, χωρίς να παραβεί τούτον, έστ Συνεπώς, από έργα υπακοήσεις των νόμων, δεν θα αναγνωριστεί δίκαιος κανείς θνητός ενώπιον του Θεού. Διότι με τον νόμο επιτυγχάνεται μόνον το να γνωρίσει καλά ο άνθρωπος την αμαρτωλή του κατάσταση.